Έλα, αποστολή. Έλα. Ένα σχόλιο για του παλούδε, ρωτή του Έλληνε θα ήθελα να κάνω. Αυτέ που βάλνε τι γυναίκε. Γιατί υπάρχουν και ξέρει παλούδι. <χεχεχε> υπάρχουν, Πρόσεξε να δει. Ιταλί μπαλούρι, πριν από δύο μήνε περίπου αν θυμάσαι σε μια διαδίλωση. Συμβολικά έβγαλαν τα κράτη και πήγαν με του διαδηλω... διαδηλωτέ. Ο Τούρκο Μαλούρδο, και μάλιστα ο αρχηπαλούρδο δημιουργία, πήρε καλιά μια γυαλιά που πήγε διαδήλωση για τη δολοφονία του παιδιού αντίστοιχη περίπου γρηγορόπουλου. Εδώ μου αρέσει που φύγονται κιόλα που αυτό ο πατρινόρδο είπε ότι η σάτειρα που κάνει στιγιέ Φύγονται καθόλου που οι άντρε του βαράζουν τι καθαρίσει. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, εκεί όχι, τίποτα. Εκεί όχι. Ούτε έχουν απορίε τα παιδιά του. εκεί του φαίνεται φυσιολογικό. Να, ο μπαμπάς επί το έργο. <laughs> Επίση, όλε αυτέ οι κυρίε, οι κότε που έχουν ξεχάσει να πεθάνουν και τρέχουν σε δεξιώσει των χαβιαριών και τρώνε τον άμπακο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα τη γυναίκα του παιδιού, πού έχουν εξαραφανιστεί. Η Άννα τι λέει όλα αυτά. Ρε φίλε, αυτό ο Άρη τι πίνει, Ρε φίλε. Ο Άρη. Χυμό τη Μυκόνου, τι πίνει. Χυμό τη Μυκόνου και κάνει τέτοια δουλειά ο Χυμό Μυκόνου. Ξέρω εγώ τι χυμό βγάζει Μύκονο. Ξέρω εγώ, ρε. Χτε είπε ότι ήταν πειρατή. Λέει... Με λέει. τι όνομα έβγαινε σαν ραδιοπειρατή. <Ραδιοξερευγητής> λέγω... Ραδιοεξερευνητή. Ραδιοπειρατή, όχι πειρατή, παιδί μου φαντάζεσαι Ράδιο... τώρα τίποτα γκάτζου από κρυάτικα τέτοια. Μάτι κλειστό και μαντήλε στο κεφάλι. Ραδιοεξερευνητή. Αρευνητή το όνομά. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσε να είναι μια αμφίση αυτή. Τέλο πάντων. Είναι ο γνωστό. Όλες... Είχα πετύχει εγώ τον άρη στο βουνό, δεν έχει ακούσει την Ατάκα. Βέβαια. Θα πάω με τον άρη στο βουνό. Αυτό εννοούσαμε. Α, το το πάτε... Για να τις πάνω, τις πάτε, το δώσει, πας, εκεί που κάνει Έλα ρε φίλε. Έλα. Τι κάνεις Είχε πάει χτε ο Μηταράκη σε μια εκπομπή. Δεν θα πω σε πια. Και έλεγε το ότι οι Έλληνε δικαίω βρίζουν του πολιτικού, αλλά βρίζουν τσάμπα του νέου. Δηλαδή πρέπει να βρίζουν του παλιού, όχι του νέου αυτού που χτίζουν Ελλάδα. Ρεύθυλε, εξήγησε μου κάτι. Πώ γίνεται να βλέπει τον γκρέμισμα ω χτίσιμο. Όπω το βλέπει και ο Εθνάρχη. Δηλαδή. δηλαδή. Τι δηλαδή. Γκρεμίζουμε αριστούργήματα, χτίζουμε εκτρώματα. Από πού προέρχεται ο Μηταράκη. Από ε, καλά, αυτό είναι από μόνο τα εκτρώματα, μην το ψάχνει. Ποιο ξέρει τι υπήρχε στη θέση του Μηταράκη πριν για να υπάρχει αυτό τώρα. Τέλος πάντων, ένα που με στεναχωρεί είναι που έχουμε χάσει αυτές τις πορτοκαλί και πράσινες τέντες που μας έφερε την άρχηση. Αυτό. Αθήνα χωρίς πορτοκαλί και πράσινη τέντα δεν υπάρχει. Βέβαια η αισθητική παραμένει η ίδια και σήμερα των νοεδημοκρατών. Θέλω να θέλω να μου κάνω μια χάρη. Εκτός από τον Άρη, να τα πούμε αυτά. Αν κάποιο έχει αισθητική είναι ο Άρης. Ωραία από στόλι. Έλα. Εγώ σε παρακαλώ και σε ξαναπαρακαλώ να μου απαντήσει πιανού λαγό είναι ο Μπουμικο. Και επιτέλου το βρήκατε με το θύμιο χθε. Τι βρήκαμε. Πιανού λαγό είναι. Το βρήκαμε εμεί. Το... Πιανού λόγο είναι. <laughs> <laughs> δεν απέβαλα ποτέ ότι είσα πάρα πολύ έξω. Είμαστε πάρα πολύ έξω. Όλο η δίσκη μου και. Παραύξη. Πιανούλα εγώ είναι. Το βρήκατε, εσεί, το βρήκατε. Τι είπαμε, δεν θυμάμαι. Είπατε. Στον κόσμο να τα ακούσει. Τι είπαμε, δεν θυμάμαι. Αυτό επίση που είπατε. Των εταιριών, των πολιεθνικών, πιανού λαγό είναι. Αφού το βρήκατε. Ε, το... πώ το βρήκαμε, ποιο είναι, πες το. Το είπατε και δυνατό και με φωνάζει. Μα είναι τέτοια είδηση και πέρασε μπροστά μα και δεν πήρε με χαμπάρι, πιανού λαγός είναι. <laughs> Τον χρυσαυγητών λαγό είναι, του καρατζαφέρι, πιανού. Ε, αι, αφού το είπατε. Ε, το είπαμε πιο απ' όλα, είπαμε πώ τα λέμε. Αφού, αφού το είπατε. Ωραία, ρε παιδί μου δεν βγάζω μάκρι Λοιπόν, όσον αφορά για την τροπολιτσά που με το άλογο Τι είπα εγώ για το άλογο Πολιτσά Α η πατριπολιτσά είναι στην Ναι, ε, δεν είναι η Τροπολιτσά και σιγά μην ε, ξεκινήσανε τα 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά και στο Δώμα βρήκανε μέσα στην Τροπολιτσά βρήκανε ένα γέροντα. Δεν είναι η Τροπολιτσά, είναι το και είναι ένα σημείο έξω από τη Λιβαδιά. Σιγά που είχε και σημείο η Λιβαδιά. Όλα σουβλάκια ξέραμε ότι είχε. <ΣΣΣ> είχε και σημείο απ' έξω, άσε μας. Λίγο μου ότι είναι νερό. Τώρα που είναι στη μέση... Και είναι μια χαρά, γκρινιάζει πάλι. Με τη γυναίκα σου μιλά, Όχι, με τη θεία μου, 88. Ναι, ενώ η γυναίκα σου δεν θα γκρινιάζει, ναι. Λέει αυτή τη σούπα την έκανε, λέει, να βάζει λίγο ρύζι παραπάνω. Όταν το βάζω παραπάνω, μου λέει, Πολύ είναι. Τη την έκανε. Τέλο πάντων, εγώ δεν σε πειράζει, γι' αυτό βλέπω ότι έχει πολλή δουλειά. Μη μάθει πάνω... ο Άδωνη ότι ζει ακόμα η θεία σου που είναι 88. Ναι. Θα πάρει αμέσω να μάθει τι συνομιλίε, τι γραμμέ, να καταλάβει που μένει. Να έρθει να τη φέρει φάρμακα. Έχει Ξέρει αυτό. Πολλή δουλειά γιατί μόνο εσένα έχουμε Έχουμε αγανακτήσει. Ζ <ΠΟ> <ΠΟ> Έλα επιτέλους να το πει κάποιο, <ΠΟ> Γιατί όλοι το πιστεύουν Ένας δεν το λέει <ΠΠΟ> Ζήτω η Χούντα Βάλε και να ζητώ ο Σαμαράς δίπλα <ΠΠΟ> Δεν πάει χαμένο Βάλε και να ζητώ ο Σαμαράς Αυτό το φασιστάκι που το βάζετε συνέχεια μπορείς να του κόψεις το κο από μπροστά κομμουνισμό που λέει κόψου το κο, κόψου να λέει το μπνισμό μόνο μόνο το μπνισμό το μπνισμό που μπλέξαμε από, πήγε από τη Χρυσή Αυγή στον Καρατζαφέρη το Καρατζαφέρη πήγε στο Σαμαρά από το Σαμαρά θα πάει στο Τζίπρα από το Τζίπρα στο ΚΚ θα καταλήξεις κολόπεδο, ε κολόπεδο Ναι Καλημέρα, καλημέρα Πες τον Ναι. Το τσογλάνει ο Τσίπρας Ε όχι ο τσογλάνει κύριε Ε όχι ο τσογλάνει Λοιπόν το τσογλάνει ο Τσίπρας φαντάζομαι Ότι ξύνει τα Για το ότι κλάνει και καμιά φορά χαμογελάει. Εγώ θα, όταν θα γίνει η θα κρίνω τα έργα του. Το τι κάνεις στο σπίτι του σχέστηκα, δεν δεν ενδιαφέρει. Ναι, βέβαια άμα το, το σπίτι τι... του είναι big brother να θεματάκι αυτό, έτσι. Ωραία. Συνδιαφέρει όπως και να χει. Βλέπεις βλέπει τζάκα, παραμονή πρωτοχρονιά. Να, έτσι και ο Α, Ασχοληθεί η Κανέλη και ο φίμιο με αυτά τα πράγματα. Έτσι? Τώρα να σου πω πέρα από όλα αυτά, πέρα από το αν έχουν δίκιο, εγώ θα σου πω ένα υποθετικό σενάριο, εγώ σου λέω ότι, λένε της Lifeo, και ότι έχουν δίκιο τα του Twitter. Ωραία θα παίξουμε σε αυτό το σενάριο μ' αρέσει Όπως και να έχει Πόσο λογικό σου φαίνεται εσένα Να βάζει και να ξαναβάζει ο άλλος Να βλέπει ένα φασίστα να μπουγελώνει τη βουλευτίνα του Και να χαστουκώνει μια άλλη Αυτό τον Άρα. λες normal; γιατί δεν ήταν live Βε... Ήτανε βίντεο το ξανάβαλε Ότι... Αυτό το λε, εντάξει, και να το χρησιμοποιεί αυτό για προεκλογική καμπάνια και για να βλέπουμε στα φεσβάλ μέσα νύματα με συριζέου να καφιόνται ότι κερδίσουν και ότι προχωράνε και ότι έρχονται στα πράγματα. Μην κρίμε εμπί από το δαχτυλό σου. Η μισή Ελλάδα γέλασε. Χρειάζεται μπρε... τι έκανε η Ελλάδα τώρα. Η μισή Ελλάδα ψήφισε σαμαρά, δενζέλο και κουβέντα του κυβερνήσει. Τι πάει να πιθα. Να σου πω θα κυβερνήσει ο άλλο μέχρι, <συλίδε> μέχρι το 2016. 16 με τι μαγικέ που κάνετε έτσι και άλλο. Α, κάτι καταφέραμε κι εμεί, να το φτάσουμε χωρί το 16. Ο τσίμα με τι μακίε του μέχρι πότε το βλέπει να δουλεύει δεν τράτω σαμαρά. Ναι. Γεια σου Τζολλιά Πού σε μωρία εσύ. Την επινοή του χρόνου σε επέτυχα. Τι κάνεις. Με ξέχασες. Όχι δεν μπορούσα να τηλεφωνήσω. Γιατί τι έκανες πού κα***στανε. Ήυυυυυυυυυυυυ... Τροπή! σου μιλάτε τι... Σιγά επειδή είσαι δασκάλα. Εσάς δασκάλες δεν σας ξέρουμε. Το μόνο που κάνετε εσείς οι δασκάλες Πέρα του ότι ξεσκίζετε από εδώ και από εκεί Το μόνο που κάντε είναι να μην, να μην εκπληρώνετε τις φαντασιώσεις των μαθητών Πω πω, πω Ε, ευτυχώς βάζετε καμιά φουστίτσα και βλέπουμε καναβράκι κατά την έδρα Απαπαπα, παπα, σημαίνα πολλά λοιπόν. Ή όταν ανεβαίνετε τη σκάλα Έχω δει εγώ κιλώτα από δασκάλα όταν ανεβαίνουν τη σκάλα η δασκάλα. Καθόβουνα από κάτω στον κατόροφόλη κάτω την ώρα <laughs> δεν ανέβαινα. Πρώτα αυτή. Λοιπόν, κοίταξε. Δείχνοντα πάρα πολύ μεγάλη γονή. Αχ, γνώμη θα δείξει το βραξί σου. Τι θε. Είδα κι εγώ την πομπή του ενικό με καλεσμένο τον άδωνη. Εγώ να σου πω την έρχεται δεν άκουγα, την πω επίκει όλη την ώρα. <laughs> την, <laughs> είχα κωδεί <κολλήσει laughs> εκεί. Τα, το σκέφτηκα, το σκέφτηκα. Λέω και τα πανίδα δεδομένη το ποσοστό. Κάστρελα. Τέλο. <laughs> δεν άκουσα κουβέντα. Σκέψου. Μου πέρασε παρατήρητη τσιρίδα του άδουμη και η <laughs> που έλεγε. Τόσα πολύ! Την επόμενη μέρα κατάλαβα πόσο. Και εσύ είπε mm. Θεσσαλονικιά είπε ο πίτσα εντάξει Την Μπουγάτσα Θεσσαλονικιά είναι Δεν κοιτάω δεκα Ναι, Ναι ναι καλά το με τη Μπουγάτσα τώρα εντάξει Τι είπε να πει ότι είναι Θεσσαλονικιά Άντε Και ο Πάουκ Θεσσαλονικιά είναι τι σημαίνει Ποια Ο Πάουκ Είχε σκοπό να πω άλλα πράγματα. Αλλά, αλλά τελικά θα πει άλλα. Ναι. Επέσαι άλλα. Θέλω να πω ότι πραγματικά ζει μέσα στι καρδιέ μα και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Για το Πελογιάννη. Α, τρόμαξα παιδί μου, νόμιζα λέγε για τον μπάκαλο που έφυγε από την πολιτική. Για, για ποιον? Για τον μπάκαλο. Θα έλεγα εγώ για τον μπάκαλο. Δεν ζει ο μπάκαλο μέσα στι καρδιέ μα. Βέβαια, Αν λείπει λίγο αίμα από τι καρδιέ μα, είναι που το έχει χειροφήξει ο μπάκαλο και δική του που τώρα του κάνει και δεν του μπορεί που πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ησυχαμένη. Κατάλαβε. Και θέλω επίση μου επιτρέψει να συχνά και λίγο την κυβέρνηση για το ακριβώ και ο μοίρασμα του πλεονάσματο έτσι. Οπου το μισό πλεόνασμα το λεφτά το μοιράσαν σε αίστουλου κρωτοριανού και αντι φαίνεται άλλο υπόλοιπο θα το μοιράσουν στην οικογένεια αλλάξη. Μέσω τη μάθηση που θα κάνουν από το ελληνικό εκεί, γιατί πεντακόρνε ένα, θα πάρει κι άλλα από τη διαφορά που θα οικονομήσει. Σωστό, Η διαφορά είναι στα μηδενικά, δεν έχει σημασία. Πάτω από ό,τι κατάλαβα, ούτε άνεργοι θα πάρουν πλεόνασμα. Ούτε πάμε. οι παπούδε, ούτε άστευση. Θα το πάρουν να θα πάρει μια Τι μία... θα το πάρουν. Θα το πάρουν από ό,τι κατάλαβα, κάποιοι λίγοι αρχέ. Πούμε, ένστολη. όσα παπούδια δεν έχουν σπίτια, τα κριτήρια να δούμε που κριτήρια. Και, τα κριτήρια. Είναι... και πώς θα πάρουν τελικά. Το θέμα να δούμε καμία υποσημείωση πώ μετά τι εκλογέ θα επιστρέψουν ή στο και στο τριπλάσιο που είναι και σίγουρο. Μα, δεν θα μπουν στη διαδικασία. Θα, θα, θα γίνει καλά. η επιστροφή, αλλά μάλλον διαδικασία. Θα το αρπάξουν, δεν θα το επιστρέψουν οι ίδιοι. Φιλαράμαλα Καλά Αποστόλης Καλάτέξ δεν μπορώ να το βည့်sketch Μνάσ'ω πωρε Μόλισ τον Armex. Ε, ε αποστόλης και με σεβασμό. Μόλισ τον Armex, τι τι μήνα το ακούς Φιλαράκος. Εδώ τον νύσου λιγό. Τον... Αποστόλης με σεβασμό, ο Ναι, ναι. μόλι τον άρμεξα σου λέω. Τι ναι, τι Ναι, ναι. Τον βρήκε Το βρίκες το Σπυράκсу; Το βρίκατε. Αϊτέ καραγκόζακο. Τι τι μήνα βάλω, το βάλω τώρα. Άντεre στα διάλαπο τον χαμό. Αϊγά σου παπάρα. Ηλίθη. Ταφτερά, μας τα κολάει λενορισμένοι κάποιος άλλος στους ώμους μας. Περά. Δεν μας τα κολλάει κάποιος άλλος στους ώμους μας. Τα φτερά βγαίνουν από την ψυχή μας. Πε. Αποστολή. Έλα. Νομίζω ότι η ψυχή του δεν έχει βγάλει φτερά. Νομίζω ότι έχει βγάλει τρίχε. Από τι? Και από τι μαρτυρίε που λέει. Εγώ αλλιώ το άκουγα όταν το έλεγε. Όχι, εγώ τρίχες άκουγα. Εγώ άλλο νομίζω. Ναι. Ότι η ψυχή του έχει βγάλει χολή. χολή. Πρώτη φορά η χολή βγαίνει από την ψυχή. Εγώ νόμιζα με μια μικροεπέμβαση ξεμπέρδευε. Ναι, το χρυσό κουτάλι που μου αναλογεί. Πού να πάω να στηθώ να το πάρω. Δεν θα πα, θα στο βάλουνε. Nie, και nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,